Κι 20 είκοσι μέρες Από εκείνο το βροχερό Και στεγνό πιο πέρα πρωινό Που πήγε ως τον τοίχο του σπιτιού του κέριξε έριξε το δεύτερο γράμμα της και αυτός δεν είχε δώσει καμιά απόκριση Ούτε καλή ούτε κακή Ούτε ζεστή ούτε κρύα Αυτός που πρώτα δεν περνούσε ημέρα ή τριήμερο Που να μην τον δει Φάντι παστούνι μπροστά της Αν αυτό δεν ήταν μυστήριο Τι ήταν Η Θευρονία την προέτρεπε ακόμα να πάει να του δώσει ένα τρίτο γράμμα το οποίο άλλωστε είχε γραφτεί και ήταν επιτέλους αυτό που έπρεπε. Το έλεγε πως θέλει να το ξαναδεί, πως το σκέφτηκε καλύτερα και άλλαξε η καρδιά της και επειδή φοβόταν, άχα, ακόμα φοβόταν να του γράψει καθαρά πως τον αγαπάει το έγραψε με τον πιο μυστικό και πολυμήχανο τρόπο. Έβαλε ένα δεύτερο λεπτό χαρτί Ιχνογραφίας πάνω στο πρώτο Στο γράμμα Και έγραψε πάνω σε αυτό το δεύτερο Κάτω κάτω Σε αγαπώ πάτησε πολλές φορές με το μολύβι της Τα επτά ψηφία Την πολύτιμη και πανάκριβη λέξη Έτσι που εκείνη βγήκε Και στο γράμμα Μια λευκή παράσταση Πάνω στη λευκή επιφάνεια Κατάδειλο πράγμα όσο και αδιόρατο Ανύποπτο και μαζί ατόφιο, Ανάλογα με την παρατηρητικότητα του παραλύπτη. Μα όσο ακόμα δίσταζε να πάει να του το δώσει κι αυτό Όλα φαίνονταν άχρηστα Όχι, δεν, δεν μπορώ, δεν βρίσκω του κουράγιο Έλεγε και ξανά λέγε στην φεβρονιά. Χρυσά φινάταν θα το έβρισκες Τη είπε μια φορά εκείνη. Βρήκε ωστόσο την ψυχραιμία... Να πάει μια μέρα... Στα ίδια τα μνήματα. Εκεί, ναι. Και πώς εισήρθε αυτό... Πώς και γιατί είναι άγνωστο. Δεν νομίζουμε να είχε ελπίδες... Πως εκείνος... Μετά από τόσα χρόνια... Και μετά από τον έρωτά του για αυτήν, έναν έρωτα τόσο εκφυλουμένο και με τόσα μυστήρια, θα στεκόταν ακόμη πάνω από τον τάφο της γυναίκας του και θα κλαιγε, ώστε να μπορέσει να τον ξαναβεί. Ούτε νομίζουμε πως με το να και μόνο τον τάφο της γυναίκας του, αυτό θα βοηθούσε σε κάτι. Και όμως τριγύρισε σαν τον εγκληματία στην περιοχή που θυμόταν ανεθαμένη η μάνα της έφθα και διάβαζε τα ονόματα στους ξύλινους σταυρούς ψάχνοντας να βρει εκείνη θα την αναγνώριζε πίστευε από κάτι θα την αναγνώριζε και μετά δεν είχε μετά και το περίμενε οι παλιοί νεκροί έδιναν τόπο στους καινούριους και η γυναίκα του κείμωνα όπως και η δικιά της μάνα κατοικούσαν από χρόνια σε κάτι μικρά κασελάκια καφέ βαθικά στανά, που ήταν στη βαγμένα τόνα πάνω στάλο μέσα στο σπιτάκι εκείνο που το έλεγαν ως θεοφυλάκιο πήγε και προς τα εκεί. και μια γυναίκα που της φάνηκε άγνωστη μα ήταν γνωστή τελικά της κούνησε το χέρι από έναν τάφο εκεί κοντά και την ρώτησε με μυστικοπάθεια ποιον ψάχνεις ήταν μια εξινταπεντάρα με μακριά φουστάνια παχουλή στρογγυλοπρόσωποι μια Αλεξάνδρα που είχε χάσει κάπου τρεις αδερφούς τα τελευταία χρόνια και όπως έλεγε ο δρόμος μου τώρα εμένα είναι αυτός εννοώντα τον δρόμο προς το νεκροταφείο όπου πήγαινε κάθε τρεις και πέντε για να ανάψει τα κανδυλάκια και να βάλει κανένα λουλούδι, και γενικώ ο δρόμος της Ποιο να ψάχνω αναστέναξε η Ιουλία «Έχουμε κι εμείς το όσους εδώ» «Και ήρθες να τους δεις λιγάκι» είπε σαν να την επιβράβευε η άλλη «Ναι, κόρη του Χριστόφορου δεν είσαι» «Ναι, Χα. με τον πατέρα σου κάποτε είχαμε ένα αίσθημα» είπε η Αλεξάνδρα. αφήνοντας τους τάφους της και ερχόμενη πιο κοντά στο δρομάκι που κατηφόριζε η Ιουλία «Με τα μάτια βέβαια, τότε τα μάτια είχαμε μόνο» Μα πήρε άλλη στο τέλος, ας είναι Πήρα κι εγώ άλλον. Αν του πεις Είδα την Αλεξάνδρα σήμερα Θα καταλάβει ποια Αλεξάνδρα Μα αυτά καλοί μου πέρασαν Τώρα εμένα ο δρόμος μου είναι αυτός Έχασα όλα τα αδέρφια μου Μέσα σε δύο χρόνια Έχασα και τον άντρα μου πριν από τέσσερα Έρχομαι κάθε Σάββατο Και μεσοβδόμαδα Και τους λέω τα νέα Ζητώ να μάθω τα δικά τους Μα δεν μ' ακούν Δεν μου λένε τίποτα εγώ όμως έρχομαι, πιστή. Η Ιουλία δεν ήξερε τι να της πει. Η άλλη την βοήθησε. Την μάνα σου με την ψάχνεις εδώ. Είναι μέσα στο καμαράκι εκείνη. Μεγάλωσε και της άλλαξαν θέση. Κι ο άντρας μου εκεί βρίσκεται. Τα κοκαλάκια τους δηλαδή. Πότε τους αλλάζουν θέση, ρώτησε η Ιουλία. Καλή ερώτηση, έκανε η Αλεξάνδρα. Από πού είσαι και το ρωτάς αυτό, μετά από τρία χρόνια τους αλλάζουν. Δεν θυμάσαι ποτέ ξέθαψαν τη μάνα σου, τους τόσους από την οικογένειά σου. Εκτός και αν κρατιούνται ακόμα, αν δεν θέλουν να λιώσουν στα τρία χρόνια, τότε τους αφήνουν άλλα δύο. Μετά ντου γρούγια το καμαράκι. Και όταν το καμαράκι γεμίσει, τους ρίχνουν εκεί. Εκεί που μας περιμένουν όλοι. Της έδειξε κάτι φράχτες. «Κι άντε τώρα σ' αφήνω», της είπε... γιατί έχω δουλειές και στο άλλο σπίτι... «Καβαίοντας το κύρις σου... «Από την Αλεξάνδρα πες του... «Θα καταλάβει...» Κούνησε το χέρι της κατά εκεί που ήταν η τάφη των αδερφών της... «Και πήρε τον δρόμο της επιστροφής...» Μόνη ξανά η Ιουλία... «Κατηφόρησε προς το καμαράκι που έλεγε η άλλη. «Το σπιτάκι που έλεγαν κάποιοι άλλοι... «Η φωλίτσα και μερικά ακόμη χαϊδευτικά για ένα κτίσμα τόσο ερημικό και ασυντρόφιαστο όπως το ωστεοφυλάκιο η μικρή του πόρτα έκλεινε με μια τζίβα απ' έξω που τυλιγόταν σε ένα μεγάλο καρφί στον τοίχο και ξετυλιγόταν εύκολα για όποιον ήθελε να μπει Έξετηλιξε. μπηκε μπήκε έκανε ένα-δυο βήματα και στάθηκε παραπάνω δεν μπορούσε τι κρύα, σιωπηρά και κοντινά άδυτα ήταν εκείνα Ποιον έψαχνε Καλώστινα Φάνηκαν να τις λένε για μια στιγμή Όπως οι φωνές στα όνειρα Όπως τα κύματα που σηκώνει καμιά φορά το σκοτάδι στη σκέψη μας Όχι, ούτε αυτό Άκρα σιγή την υποδέχτηκε Σιγή και πλήθος κασελάκια Που έφταναν ως το ταβάνι και συνοστίζονταν κάτω στο δάπεδο μέχρι τα πέδιλα της σχεδόν. Τα σελότυχη, απανοτή και αραβιαστή. Αν δεν ήξερε τι είναι, θα νόμιζες πως βρέθηκες σε αποθήκη με τα σόνια, σε άντρο φτώχο Είχαν και πρόσωπο, όπου κίτρινα ή άσπρα κόλυβογράμματα συνοθούνταν σε δυο και τρεις σειρές για να πούν ένα όνομα, μια ηλικία, κανένα στη το στιχάκι του άλλου κόσμου Σε μερικά υπήρχαν και ζωγραφιστά λουλούδια βρεί με τελίτσες γύρω γύρω Σαν παροδία της ήρθε μια φωνή στα αυτιά Μίλα, ζήτησαν τα παιδιά μίλα Πού να τα βρούμε τα δόνια Είχε ακούσει για μια πλημμύρα κάποτε πριν γεννηθεί Που παρέσυρε τα κασελάκια Και χύθηκαν τα κόκαλα με το τουλούμι και άλλη μια φορά που κατρακύλησαν και ανακατεύτηκαν εξαιτίας λέγανε ενός άτακτου ποντικού. Κι όμως ήταν άνθρωποι όλοι ετούτοι και νέες. και ξανατύλιξε την τζίβα στο μεγάλο καρφί. Ούτε την κρατούσαν, ούτε την έδιωχναν. Μόνη της ήρθε ως εδώ. Χύρισε το λαιμό της προς τα που της έδειξε πριν η Αλεξάνδρα Εκεί ήταν ο βαθύς κρεμός όπου έριχναν τα κόκαλα σοριδών Όταν δεν χωρούσε άλλους το καμαράκι Οι γερμένοι ανεμόδαρτοι φράκτες δεν επέτρεπαν περισσότερα Ήταν η κοίτη των απόντων Πήρε τον δρόμο του γυρισμού και έκανε προσπάθειες να θυμηθεί να καταλάβει τι πράγμα την έφερε ω εδώ και αν ήταν τώρα ή πριν από πολλά πολλά χρόνια. Μετά θυμηθήκε τον κύμωνα. Και μετά από αυτήν την εμπειρία έπαιρνε κάθε τόσο αποφάσει με το μυαλό τη να πάει να τον βρει στο σπίτι του και αν έβγαινε και της έλεγε όπω την πρώτη φορά, Πες μη φοβάσαι. Θα έμπαινε κι ας φοβόταν ακόμα. Και μπορεί όσο να έφτανε να μη φοβόταν πια αποφάσεις του μυαλού της ή μάλλον των της της αγωνίας που την έτρωγε και ήταν πάντα στα δύο να πάει να μην πάει. Και μια μέρα έκανε ένα ακόμη βήμα και πήγε στον αδερφό της τον ράφτη στο μαγαζί του γιατί εκεί είχε δει τον Κίμωνα να μπαίνει μερικές φορές τον τελευταίο καιρό πριν εξεφανιστεί βεβαίως. Η ίδια δεν συνήθιζε να πηγαίνει στον Ζαχαρία με τον οποίο είχαν κοινό πατέρα και μια εξίσου εμφανή μοναχικότητα. Έβλεπε όμως το μαγαζί του και αυτόν πίσω από τα τζάμια όταν πήγαινε στο Χάνι και στο Χάνι την έστελναν συχνά από μικρή για να πάει καθαρά σεντόνια να πάρει τα βρώμικα να φέρει στον πατέρα τη λίγη ζεστή πίτα να δώσει κάτι στην κλιτεία. Τώρα αυτός ο Ζαχαρίας Καθώ σήκωσε τα μάτια και είδε την Ιουλία να του ανοίγει διστακτικά την πόρτα, σηκώθηκε από το κάθισμά του και δεν ήξερε τι να κάνει, πώ να την υποδεχτεί. Άφησε τέλος το ρούχο που έρευε πάνω στο κάθισμα, τράβηξε την βελόνα από την κλωστή για να την βάλει ανάμεσα στα δόντια του και της έδειξε, κουνώντας τα χέρια, κάπου να καθίσει, όπου ήθελε αυτή, όλο το μαγαζί στη διάθεσή της. Μέσα στη σαστιμάρα του, και να φανεί αντάξιος της τιμής που του έκανε, παραμέρισε και δύο σωρούς ύφασμα από να τους έσπρωξε πιο δεξιά, μετά αριστερά, μετά τους πήρε και τους έβαλε αλλού, και οι γάτες τουνια σαν ράθιμα, και ξεδίπλωσαν τις ουρές τους. Έγιναν και οι ράχες τους σαν ουράνια δόξα, άλλες διαγράφοντας το σχήμα προς τα πάνω και άλλες προς τα κάτω, γνήσια, ελουροειδή, που κάποτε κάποτε ξυπνούσαν. «Α, πόσες γάτες έχεις», αναφώνησε η Ιουλία... και εκείνη τη στιγμή τα είχε ξεχάσει όλα τα άλλα. «Χα, έτσι είναι», είπε εκείνος. «Ο πατέρας μας ξέρεις τι λέει». «Όποιος δεν έχει πελάτες, έχει γάτες». «Για μένα το λέει». «Εσύ όμως έχεις και πελάτες, όχι», του είπε η αδερφή του, κατάπληκτη... που της δόθηκε κιόλας η ευκαιρία να υπενυχθεί για εκείνον. Βέβαια, βέβαια, έχω και μερικούς πελάτες, αυτοί που έρχονται να τους αλλάξω καμιά ραφή στα καμπριάτικα, σε κείνα που τους έραψα πριν από είκοσι χρόνια, είπε ο Ζαχαρίας, ξαναπερνώντας την κλωστή στη βελόνα του, και αφού η Ιουλία είχε ακουμπήσει κάπου τον αγκώνα της και μια γάτα που αναράφει την μύριζε και την ψαχούλευε στο νόμο. Αυτό το πριν από 20 χρόνια που είπε ο αδερφός της είχε σε στα αυτιά της τόσο παράξενα, τόσο συγκεκριμένα. Την έκανε να σκεφτεί για πρώτη φορά τόσο ζωντανά σχεδόν με ένα πλάνταγμα γμαζίλιας τον γάμο του κείμωνα με την άλλη του γυναίκα με μια χρυσάνθη για να την χάσει τόσο γρήγορα εκείνη τη χρυσάνθη πριν 15-16 χρόνια από την καδρονία δεν είχε μάθει αυτά δεν αποκλείεται να είχαν παντρευτεί πριν είκοσι χρόνια ακριβώς Δεν αποκλείεται να κυριολεκτούσε σε αυτό το σημείο ο αδερφός της Να μιλούσε πραγματικά για εκείνον Μόνο αυτοί που έγιναν γαμπροί πριν είκοσι χρόνια Είναι πελάτες σου, τον ρώτησε Ε, περίπου, είπε εκείνος Και αυτοί καμιά φορά χάνονται Χάνονται, ε, ξέρω εγώ, χάνονται, κρύβονται, ποιος το ξέρει τι κάνουν η Ιουλία δεν μπόρεσε να ρωτήσει περισσότερα. Όσο η φαντασία της έτρεχε πολλές φορές, τόσο η γλώσσα της γινόταν κόμπος όταν για κάποια πράγματα έπρεπε να μιλήσει. Έκανε πως θυμήθηκε τις γάτες. Χάιδεψε σε όσες την άφησαν τις μακριές γυριστές ουρές, τα μαλακά κεφάλια τους, τις υπέροχες ράχες. Μάζεψε κάμποσες μεταξωτές τρίχες στα δάχτυλά της, και μετά είπε στον αδερφό της Καλά, σ' αφήνω τώρα, έτσι πέρασα Να ξαναπερνάς όποτε σου αρέσει, της είπε εκείνος Κανένας άλλος δεν πέρασε σήμερα Αποτόλμησε μία ακόμη ερώτηση Την κοίταξε λίγο ο Ενώ κάποιος πελάτης, είπε η Ιουλία Α, πέρασαν δυο από το πρωί, της είπε Πέρασε κι ένας κοίμωνο γιατί να μην είχε το θάρρος, όπως θα το είχε μια φευρωνία, μια γλυτεία και ένα σωρό άλλες ίσως να το ρωτήσει κι αυτό. Έφυγε σαν τον αρχάριο ψαρά, που έβρεξε τα πόδια του, μα δεν έπιασε τίποτα. Θέλησε να πάει και την επομένη και το ετοίμασε δύο κομμάτια από ένα γλύκισμα που είχαν φτιάξει στο σπίτι. Ο Ζαχαρίας μόνο τα βράδια ερχόταν κι έτρωγε μαζί του. Τα μεσημέρια του έφερνε φαγητό στο μαγαζί μια άλλη αδερφή του Μη επερωθαλής από τις κόρες της Πετρούλας Και η Ιουλία περίμενε να φύγει εκείνη, να φάει κι αυτός Και μετά ξεκίνησε με το γλύκισμά της Ήξερε πως η άλλη δεν του είχε βάλει και τέτοιο πράγμα μέσα στην πετσέτα Πλησιάζοντας είδε κόσμο έξω από το χάνι Αλλά και πιο δω Κατά εκεί που πάλευαν άλλοτε τα τέσσερα καρναβάλια Είδε και τον τοίχο και κοντοστάθηκε μια ιδέα Όπου εκείνος κάποτε είχε κάνει τον εμετό του Και είπε να προσπεράσει τους άσχετους Άλλωστε δεν της έφραζαν το δρόμο Αφού πήγαινε στο γραφείο και όχι στο χάνι και ούτε ήταν η πρώτη φορά που μαζευόταν κόσμος σε αυτά τα σημεία Αποτελούσαν το κέντρο, την ψυχή της αγοράς Της μιας τουλάχιστον από τις δύο αγορές ή άλλοι βρισκόταν κοντά στην εκκλησία Μα είδε και τον πατέρα της μπροστά στο Χάνι Με μερικούς άλλους γύρω του Να κάθεται σε μια πέτρα με τα χέρια του στο μέτωπο Σκυφτός και να κουνάει το κεφάλι Δεν πίστευε φως φανάρι Σε κάτι που του έλεγαν ή του ξανάλεγαν εκείνοι Τον κοίταζε ανάμεσα από τα πόδια τους Που κάθε τόσο άλλαζαν θέση Σαν να έπαιζαν τριώτα Και η κλητία πιο πίσω Με τα χέρια σταυρωτά στο στήθος κάτω από τις μασχάλες άκουγε κι αυτή «Έλα να πάμε, να δεις με τα μάτια σου τι κουνά στο κεφάλι» κάτι τέτοιο φαινόταν να του λέει ο ένας και μετά τίναξε το δικό του και αυτισε δυνατά με οργή στον αέρα την ίδια στιγμή από την άλλη παρέα πιο δω ξέκοψε ένα παιδί μόλι την είδε της ήταν άγνωστο και κάπως την φόβησε η γρήγορη και λοξή κίνησή του που την ανάγκασε να σταματήσει Ενώ σου αυτό την πλησίαζε όλο ολοταχώς Σέρνοντας όμως τα πόδια του στα πλάγια Λες και δεν μπορούσε να τρέξει αλλιώτικα Τι αλόκοτο παιδί σκέφτηκε Κι εκείνο φτάνοντας κοντά της Έγινε πραγματικά αλόκοτο Της γύρισε εντελώς στην πλάτη Και με τα ίδια λοξά γρήγορα και συρτά βήματα Πήρε μια στροφή Έκανε μάλλον μισό κύκλο μπροστά της Σαν δρεπάνι που κόβει ανάποδα Και πάρα αυτά την άφησε Και ξανάτρεξε κοντά στους μεγάλους Από εκεί έστρεψε το κεφάλι Την κάρφωσε με τα μάτια του Και αμέσως πάλι το ξαναπήρε Τι αλόκο το παιδί Ξανασκέφτηκε η Ιουλία Γιατί έκανε αυτόν τον κύκλο Και μόλις τότε το αναγνώρισε Ήταν το παιδί με την κουκούλα που δεν τη φορούσε σήμερα το παιδί που της είχε φέρει το γράμμα όντας εκείνη τη λαχάνιασε οι της καρδιάς της τριπλασιάστηκαν. αποκλείεται να μην ήταν εκείνο πιο πολύ πλέον αμφέβαλε για το αν αυτή ήταν αυτή παρά για εκείνο και τι ήθελε να της πει τώρα ένα μήνα σχεδόν μετά το γράμμα, με αυτόν τον ανάποδο χορό που έκανε κάτω από τη μύτη της, με αυτό το γύρισμα της πλάτης και εκείνα τα λοξά ιδιότροπα βήματα, που έκλειβαν κάποιο μήνυμα ασφαλώς, κάτι πολύ σημαντικό ίσως, και κάτι σαν μονθή όμως, σαν αποπομπή που ίσως της άξιζε. Και γιατί δεν βρήκε άλλον τρόπο, όπως τότε στο σπίτι της, να την παρασύρει πίσω του, και να της πει αυτό που ήθελε ή να της δώσει πάλι ένα γράμμα διότι χωρίς να το καταλάβει πήγαινε στο κατόπι του πάλι είχε φτάσει κοντά στη μεγάλη παρέα και ήταν έτοιμη να του δώσει ό,τι βαστούσε στα χέρια της ό,τι ακόμα τη ζητούσε με τα καπρίτσια του αρκεί να της έλεγε κάτι καθαρότερα και όχι με γρίφους και λοξούς χωρούς αρκεί να αποσπάσει από το στόμα ή από τα χέρια του ό,τι περίμενε Όλες αυτές τις ημέρες Μα το παιδί Αλόκοτο πράγματι Είχε χαθεί μες τους μεγάλους Δεν είχε να της πει τίποτα περισσότερο Αυτό της ήρθε σαν μαχαιριά Ο πόνος της έγινε μίσος για εκείνο Το στήθος της φούσκωσε Έγινε κομμάτια Και απότομα του γύρισε κι αυτή τις πλάτες Και έτρεξε προς το μαγαζί του αδερφού της Εκεί μέσα βρήκε άλλους δυο Που δεν μπορούσε να φανταστεί Ότι θα την πέδευαν άλλο τόσο και εκείνη Σου έφερα κάτι ένα γλυκό Είπε λαχανιασμένη στο Ζαχαρία Ξετυλίγοντας νευρικά την πετσέτα της Σαν να ήθελε μαζί να λύσει και τη γλώσσα της Ό,τι της έλειπε από θάρρος χθες Το συμπλήρωνε τώρα αυτή η έξαψη Αυτή η αστάθεια και το τρέμουλο του νου τη, Που δεν την άφηνα να σκεφτεί τίποτα κανονικά όπως μέσα από έναν κομματιασμένο καθρέφτη Δεν μπορείς να δεις ούτε ένα δάχτυλο ολόκληρο Τι έχει σήμερα η αγορά, τον ρώτησε Γιατί αυτό το χάος δεν είσαι μόνος Μόνος, έκανε ο Ζαχαρίας Μας αφήνον τα δυσάρεστα μόνος τι έγινε, τον ρώτησε. Ο αδερφός της κρατούσε τη βελόνα του χωρίς κλωστή, μια μεγάλη βελόνα, και με αυτήν έδωσε τον λόγο στους άλλους δυο. Τι έγινε πάλι, να ρωτάς, της είπε ο ένας από εκείνους. Τι έγινε πάλι, συγκατατέθηκε αυτόματα, στα πρόθυρα της εξουθένωσης. Χα, έκανε αυτός. Η κοπέλα κόντευε να λιώσει. Τι έγινε πάλι, ρώτησε τον άλλον. «Ε, μην τα ψάχνεις. Άτομα σαν εσένα, σαν εμάς, δεν έχουν καμιά σχέση. Ας κρατιόμαστε μακριά», της είπε εκείνος, όπως θα του είχε μάθει ίσως η μάνα του να λέει σε παρόμοιες περιπτώσεις. «Τι σημαίνει αυτό», ρώτησε η Ιουλία. «Άτομα σαν εμένα, σαν εσάς». «Ε, δεν τα μάθες από τον πατέρα σου», τη ρώτησε. Αυτον πατέρα μου, δεν τον είδα από χθες τον πατέρα μου. Έφυγε κιόλας ο πατέρας Συμπλήρωσε ο δερφός της Δείχνοντας το χάνι Θα πήγε στην καρυδιά Κοίταξε κι αυτή από τα τζάμια Δεν υπήρχε κανένα τώρα έξω από το χάνι Ούτε και από την άλλη παρέα Μόνη της εκκλητίας σκούπισε την είσοδο Πήγαν όλοι τους στην καρυδιά Ξαναείπε αργά ο ζεχαρία. Να μάσουν τα καλά καρύδια Τα καλά καρίδια. Ποια καρίδια, Γιατί δεν μου λέτε Ρώτησε η Ιουλία και τους τρεις Ο αδερφός της την έπιασε από το πράτσο Γλυκιά μου αδερφή γύρνα στο σπίτι και μη ρωτάς τη συμβούλεψε Κανένας μας δεν ευθύνεται για αυτό που έγινε Πέρα από το ότι έγινε σε μια δικιά μας καριδιά, Σε μια δικιά μας καριδιά. τι Κρεμάστηκε ένας, ποιος, γιατί Το γιατί δεν το ξέρω, το ποιος Ζαχαρίας κούνησε το χέρι του. Του ήταν δύσκολο να πει. Το μυαλό του ήταν καζάνι. «Ποιος» τον ξαναρώτησε ηκετευτικά. «Αυτός», είπε συσκοτισμένος, δείχνοντας ένα λαδί σακάκι, σκούρο λαδί με μαύρες ρίγες, που ήταν σε μια κρεμάστρα, πρώτο-πρώτο, και σε κάποια απόσταση από τα άλλα ρούχα, που βρίσκονταν και εκείνα σε κρεμάστρες, περασμένες όλες, σε μια σιδερένια βέργα ψηλά Μου το έφερε πριν δυο ή τρεις δρομάτες να το φαρδίνω Γιατί πάχυναν λέει οι πλάτες του Καλοπερνώ, μου είπε Ίσως και να το ηρωνεύτηκε Πάντως βιαζόταν Να το φτιάξεις γρήγορα θα περάσω σε δυο μέρες να το πάρω Και δεν πέρασε, είπε με πίκρα ο άλλος από τους άλλους δυο Κατάτι το ρώτησε, όχι δεν πέρασε Ούτε σε δύο μέρες, ούτε σε δώδεκα, είπε ο ράφτης Και άφησα όλα τα άλλα για να φτιάξω το σακάκι του Τι είχε δουλειά, δεν ήταν εύκολο Να ξυλωθούν οι ώμοι, να ξυλωθούν τα πλαϊνά, οι πίσω ραφή. Το γαμπριατικό του ήταν Εγώ πάλι του το πριν από είκοσι χρόνια Κι ήθελε τώρα να το φαρδίνω, βιαζόταν. Σε δύο μέρες, έβαλα τα δυνατά μου, τον περίμενα και δεν υποψιάστηκες τίποτα που δεν ήρθε, τον ρώτησε ο άλλος. Τι να υποψιαστώ, είπε ο ράφτης, σαν πως ήταν ο πρώτος. Εδώ ο άλλος μου άφησε δύο πανταλόνια του, από πριν τα Χριστούγεννα, και ακόμα να περάσει να τα πάρει. Και αυτός βιαζόταν. Δεν καταλαβαίνω. Με το βρακί του γυρίζει. Ή έχει τόσα πανταλόνια. Α, πρέπει να αρχίσω να τα πουλώ αυτά που μου αφήνουν, για επιδιόρθωση, αλλιώς δεν γίνεται. Να τα πουλώ. Ή να με πληρώνουν από πριν. Εν τυπαλάμι και ούτω, τότε να δεις τι καλά που θα θυμούνται και θα έρχονται να τα παίρνουν. Κοίταξε την αδελφή του. Αυτός μιλούσε, είχε παρασυρθεί και μιλούσε για τα στραβά της δουλειάς του, και αυτή ακόμα περίμενε, με θολά αραγισμένα μάτια, να της πει ποιος κρεμάστηκε, τι ήταν αυτό το λανθύσακάκι, σακάκι, σαν ράχι ψαριού, από τα τόσα σιδερώματα. Χαμπριάτικο Πήγαινε σπίτι εσύ Της ξαναείπε μαλακά Και της άνοιξε την πόρτα δεν τον ξέρεις Ένας κοίμωνας <σχειάζι> Κάπως έτσι δίνανται να τελειώνουν Μερικοί άτυχοι έρωτες Ή να αρχίζουν άλλοι πιο άτυχοι ο Ζαχαρίας πιθανόν να μην είχε ιδέα για τη σχέση της κοκκινομάλης αδερφής του με αυτόν τον αποεννοημένο κίμονα, πιθανόν η του να την βγάλει από το μαγαζί και να την στείλει πίσω στο σπίτι να μην υποκινιόταν από καμιά ιδιαίτερη ανησυχία ή υποψία, τίποτα παραπάνω από φροντίδα αδελφική να την κρατήσει όσο μακριά γίνεται από τέτοια πράγματα και γενικά από τους άντρες, όπως κρατιόταν και αυτός μακριά από τις γυναίκες. Μα ο Χριστόφορος τις ίδιες εκείνες στιγμές, αν πρέπει να αφήσουμε την Ιουλία στα σκοτάδια της, Ζούσε μια από τις πιο παράξενες αγωνίες της ζωής του. Αν αυτό το τρελό παιδί έκανε αυτό που έκανε εξαιτίας της κόρης του... Αν, διότι μπορούσε να έχει και άλλους λόγους... Αν και το να διαλέξει μια δικιά του καριδιά δεν έμοιαζε τυχαίο. Τότε το πιθανότερο ήταν να είχε αφήσει κάποιο σημείωμα που να έλεγε στον κόσμο την αιτία... Να την καταμαρτυρούσε και τότε η οικογένεια του Χριστόφορου θα βγάζε πραγματικά μαύρο όνομα. Αυτό θα ήταν η χαριστική βολή στα είδη συσσωρευμένα τη ανησύχαστη και εν μέρει στοιχειωμένη οικεία του. Τότε μπορεί να άρχιζε και κανένα λιθοβολισμός όπω φοβόταν από παλιά ακόμα η έφθα, πριν γίνουν τα χειρότερα, και αυτοί την άκουγαν και γελούσαν. Μα μπορεί να μην γελούσαν. Αν ζούσε για να τους το πει και σήμερα Μπορεί να μη γελούσε άλλο Αν κάποιο σημείο αυτό το παιδί στο δέντρο Τον έλεγε παιδί γιατί ακόμα δεν μπορούσε να πιστέψει σε αυτή την ιστορία με το δέντρο Κι αν η αγωνία του για το καταραμένο σημείωμα Δεν τον άφηνε να λυπηθεί και να φρίξει για το συμβάν αυτό να λυπηθεί για τον άντρα που χάθηκε έτσι και να ξεχάσει τα δικά του ήταν και πάλι επειδή δεν μπορούσε να το πιστέψει πραγματικά να το χώσει στο μυαλό του, να το εννοήσει. Κι όμως όλα γύρω του με τον αέρα υποκινητή έμοιαζαν να φωνάζουν «Ο Κίμων κρεμάστηκε, ο Κίμων κρεμάστηκε». «Ας μου έδινες, πρε παιδί μου», του έλεγε Νοερά «Άλλους χίλιους μπελάδες ζωντανώς». Ας έμπαινε στην αυλή μου, χίλιες φορές ακόμα, να μου ζητάς την κόρη μου. Θα στην έδινα, κάποτε θα στην έδινα. Μα αυτό, αυτό το ένα, γιατί να μου το κάνεις νεκρός. Γιατί να κρεμαστεί στην καρδιά μου, αντί να κρεμαστεί απάνω μου, πάνω στην κόρη μου, να της γίνεις βραχνάς, βραχνάς και καλυκάντζαρος, ώσπου να σε πάρει. Κάποτε θα σε έπαιρνε. Όλες λένε όχι στην αρχή, μα κάποτε θα σου λέγε το ναι. Γιατί να μην επιμείνεις Βρεανόη, το παιδί Γιατί να φτάσεις ως την καρυβιά Τι έγινε κι έφτασες ως την καρδιά, Θα ήθελα να ξέρω τι έγινε Τι άλλο έγινε Τι κρύβουν άραγε οι τσέπες σου Κουνούσε το κεφάλι του συνέχεια Και οι άλλοι γύρω του νόμιζαν πως ακόμα δεν μπορούσε να το πιστέψει Ενώ αυτός το είχε πια πιστέψει Μα κουνούσε ακόμα το κεφάλι του γιατί έλεγε με εκείνον πράγματα που δεν ήθελε να τα ακούσουν οι άλλοι. Και πήγαινε μαζί τους στη μεγάλη μόρφινα σε ένα από τα πιο μακρινά χωράφια του εκεί που διάλεξε ο Κίμων το ιδανικό σημείο. Υπήρχε και η μικρή μόρφινα, πολύ κοντήτερα μα εκεί δεν υπήρχαν καρυδιές. Ούτε το έντριτο του δρόμου είχαν κάνει όταν τους πρόλαβαν άλλοι και τους είπαν πως τον κείμωνα Πήγαν και τον κατέβασαν οι συγγενείς του μαζί με δυο χωροφυλάκους Τον είχαν πάει σπίτι του Χύρισαν <Καιρισαν> και πήραν άλλον δρόμο για το σπίτι του Πέρασαν και από το μέρος που ζούσε κάποτε Ζωή αν ήταν εκείνη κι όχι σόφος Η αδερφή του Μαριχώ Σφίχτηκε η καρδιά του για καλά Καθώς είδε το παράθυρο με τα λυγισμένα σίδερα Το μικρό παραθυρόφυλλο μόνο και τίποτα άλλο Να το ανοίγω κλείνουν οι άνεμοι, Να το κατοικούν οι πια Και καμιά κουκουβάγια τις νύχτες Στάθηκε κι έκανε το σταυρό του Εδώ ήταν μια αδερφή μου κάποτε Ψιθύρισε το σπίτι είχε ρυπωθεί από παντού Είχαν όλοι πεθάνει μετά από αυτήν Η πεθερά της πρώτα Ο άντρας της αργότερα Το παιδί της βέβαια πολύ γρήγορα μετά την ίδια Η Μαρίγω δεν άφησε πίσω της λογαριασμούς Τον έσυρε όμως ένας από τον Αγκώνα Αλλού πήγαιναν σήμερα Δεν είχαν καιρό για την αδερφή του Και διάλεξε φίλε μου δική σου καρυδιά Δικό σου δέντρο Του είπε πάλι Ήταν ένας θασοφύλακας Από αυτούς που βρήκαν τον κείμωνα, Ενώ έψαχναν για τους άλλους Εκείνους που σκότωσαν τον γερό άντρα με τη γυναίκα του Όλος ο τόπος γεμάτος δέντρα και κακό Κι αυτός εκεί Πήγε και έφτιαξε τη φιλιά του στο δικό σου Φαίνεται τα είδε όλα Τα εξέτασε, τα ζήγισε, Ζυγίστηκε, και τα κουδούνια Και βρήκε το δικό σου πιο γερό Πιο παπάτσιπο. «Και σ' αυτό κρεμάστηκε. Ρε παιδί μου, πού το βρήκε εκείνο το κουράγιο, πως τη φρόντισε εκείνη τη φιλιά σαν να φρόντιζε τα μερτικά του. Ρε τον άνθρωπο». Τέτοια συμβάντα άκρα τη απόγνωση ή ταρατώδους ψυχραιμίας σου φέρνω μια περίεργη διέγερση Σε κάνω να σκαλίζεις με τα νυχάκια ή τα λόγια σου Να βρεις όχι την αιτία Αυτήν ποιος να την βρει Μα αυτό που διανθίσει και την πιο σκοτεινή αιτία Αυτό που έλκει τους άλλους Λαλίστατους όσο και άναυθους Γύρω από ένα τέτοιο κουφάρι <ΣΠΠΠΠΠΠ> Εμένα με λέμε Βασίλη Έλεγε εντωμεταξύ ένας άλλος Χαλανωμάτισαν τον Κύμωνα και σγουρομάλης... Ξανθές και οι μπούκλες του... Που μέρη μέρη άρχισαν να κρυσάρουν Όπως εκείνου... Ένας απλός χτίστης είμαι... Ούτε γράμματα ξέρω, ούτε πήγα να μάθω... Κι όμως αφού του μυρίστηκα το ζήτημα... Ότι δηλαδή όλα καλά και άγια... Αλλά είμαστε εδώ για να πεθάνουμε... Ένα πράγμα θα ήθελα να γυρίσει μια φορά ένας τους... Από τον άλλον κόσμο και να μου πει... Βασίλη να μου πεις τ' αυτή. Είναι ένα στενό ο θάνατος Μια τρύπα, μια στροφή Κάτι όμως να μου πει, κάτι να καταλάβω Τι βλέπουμε όταν έρχεται η η ώρα Αυτό σε πιο πολύ Ή το ότι πεθαίνεις Το ρώτησε ένας άλλος Αυτό με νοιάζει πιο πολύ Μα την πίστη μου Αυτό με νοιάζει πιο πολύ Είπε με πάθος ο Βασίλης Τινάσοντας τα χέρια του μπροστά Όπως όταν τίναζε το μυστρή Με την λάσπ ότι θα πεθάνω, το ξέρω στο κάτω-κάτω, πάει στα κομμάτια. Αλλά τι βλέπουμε εκείνη τη στιγμή, τι βρίσκεται εκεί μόλις τα τεινάζουμε, τι ανοίγει, τι κλείνει, μια πόρτα, ένας μπαχτσές όπως λένε τα Ευαγγέλια, ένας στενό μας παίρνει σαρουφίχτρα, μια χαράδρα, μια τρύπα, ένας γκρεμός, τι, μια αλεπούτ τρέχει πέντε βήματα μπροστά και εκεί χάνονται όλα, ένας λύκος, ένα δελφίνι, ένα σκυλόψαρο, τι αυτό μόνο θα ήθελα να μου πει ένας τους μια φορά Ούτε γιατί πεθαίνουμε Ούτε τι γίνεται μετά Τι βλέπουμε εκείνη τη στιγμή Ποια είναι η τελευταία εικόνα Ρώτα τον κείμωνα σήμερα Του είπε ένας τρίτος Ήταν χτίστης κι αυτός σαν εσένα Το έχει και πρόσφατο Ίσως σου πει Θα τον ρωτήσω Δεν άφησα νεκρό για νεκρό που να μην τον ρωτήσω Είπε ο Βασίλης Φλογισμένος από τον παραξισμό αυτού του πράγματος που η άγνοιά του τον καταταλάνιζε. Αλλά και πάλι δεν θα μου πει. κανίστε δεν μου είπε. Θα πεθάνω με αυτόν τον καημό. Τι βλέπουν τα μάτια μας στην τελευταία στιγμή. Τι είναι εκεί. Μια τρύπα. Ένα στενό που στρίβει, Μια καγκελόπορτα, Μια σκάλα. Γιατί λες όλο για τρύπε και στενά και δεν για καμιά ωραία γυναίκα που σε παίρνει στα χέρια της. Τον ρώτησε κάποιο ή για ένα ωραίο άλογο, άσπρο, που ανεβαίνει στη ράχη του και πας. «Έστω και αυτό δεν αποκλείεται», είπε ο Βασίλης. Μα χωρίς να το αφομοιώσει και τόσο γρήγορα, χωρίς να μπορεί να εντάξει αυτήν την καινούρια επιβλητική σκηνή στις άλλες, τις ταπεινές και ανήσυχες εικόνες που έρχονταν ξαφνικά στο νου του, είπαν και κλογύριζαν σαν αυτόνομα κομμάτια κάποιου ονείρου που είχε ξεχάσει, κάποιου σπουδαίου ονείρου. Τι είναι θεός ρε παιδί μου Βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει ένας πέμπτος Ή έκτος της μεγάλης παρέας Που βάδιζε προς το σπίτι του Κίμωνα Το ερώτημά του έπεσε σε μαύρη τρύπα Το μόνο που περισώθηκε σε κάποιον να πει Με ένα στόμα σαν να έχασε και μάλλον παρά να μιλούσε Ήταν Και αυτός τώρα το ίδιο ρωτάει για μας Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι ρε παιδί μου Πού πάνε Εγώ ένα ξέρω Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε Αυτό μόνο ξέρω και άλλο δεν θέλω να μάθω Είπε ένας άλλος Εσύ μη κοιτάς, είσαι ολιγαρκής Του είπε ένας άλλος Δεν είσαι σαν το βασίλει από εδώ Μα και εγώ ολιγαρκής είμαι Ξαναφούντωσε εκείνος Τι ζήτησα, να με κάνει ο Θεός αθάνατο Όχι Μόνο να μ' αφήσει να μάθω Τι βλέπουμε εκείνη τη στιγμή Μόνο αυτό, τι βλέπουμε Πώς μας φαίνεται, αυτό μόνο «Εντάξει, αυτό το καταλάβαμε. μα δεν μας δίνεις να καταλάβουμε πώς την εννοείς αυτή τη στιγμή, πού την βάζεις να πούμε, όσο είσαι ακόμα εν ζωή ή αφού τάχεις την άξη», τον ρώτησε ένας από όλους. «Έλατε, αυτό ψάχνω, αυτό είναι που ψάχνω», έκανε ο Βασίλης, αγανακτισμένο σχεδόν. «Αυτό το ανάμεσα, το ζωντανό νεκρό. Αυτό δεν το βρήκε ούτε ο Σοκράτης», του είπε ένας του. Ξέρεις ποιος είναι ο Σοκράτης; Ακουστά τον έχω μουρμούρισε, παρμένος πάντα παιδικά του ο Βασίλης Ε σου λέω Δεν το βρήκε ούτε εκείνος Και πέθανε επί τούτου για να το βρει Όχι εμείς Τι δασχαλίζετε Ο θάνατος είναι θάνατος Αν ήταν κάτι άλλο θα τον έλεγαν αλλιώς Είπε κάποιος από αυτούς Που άκουγαν ως τώρα Μόνο ο Χριστόφορος δεν μιλάει Παρατήρησε ένας εμείς τα είπαμε όλα Αλλά εκείνος μιλιά Ο Χριστόφορος σκέφτεται την καρυβιά του Είπε ο δασοφύλακας Γύρισαν όλοι και τον κοίταξαν Χωρίς να σταματήσουν το περπάτημα Τους κοίταξε και εκείνος Σκέφτομαι τον Κίμωνα Τους είπε Και όλοι περίμεναν πως θα συνεχίσει Θα πει και κάτι άλλο Και εμείς άμπος τι σκεφτόμαστε αναστέναξε ο βασίλης Αφού εκείνος δεν συνέχισε Τον Κίμωνα και τι είδε. Τι είδε Κι εγώ ομολογώ όπως θα ήθελα να το μάθω Σκεφτόταν επιπλέον ο Χριστόφορος Πάντως για την κόρη μου Κανένα δεν μίλησε ακόμα Ή δεν ξέρετε τίποτα Ή μου το φυλάγετε Για την τελευταία στιγμή Ευχόταν να μην ξέρουν τίποτα Κι έφτασαν έτσι στο σπίτι του Κίμωνα Από μέσα ακούγονταν φωνές που τον θρηνούσαν Θείες ήξ αδέρφες του Αφού ούτε γυναίκα είχε, ούτε αδερφές, ούτε μάνα Κι έξω στην αυλή δύο νεαρές μιλιές Δύο βερικοκές και μια αγλαδιά Που δεν θα τις περιποιόταν άλλο με τα χέρια του «Ορίστε, δέντρα και εδώ» «Είχε και εδώ δέντρα αν ήθελε» Είπε πάλι ο δασοφύλακας Σαν να τον έχει πληρώσει κάποιος να το λέει. Μα αυτός όχι. Προτίμησε την καριδιά σου Χριστόφορε. Στο διαβόλου τη μάνα, αλλά την καριδιά σου. Πάψε να το λες αυτός συνέχεια για την καριδιά μου. Τον παρακάλεσε με κάποια ψυχραιμία εκείνος, πριν την έχανε και θύμωνε. Δεν είπα τίποτα, δεν κατηγόρησε εσένα. Υπεράσπισε τον εαυτό του σαν μαλωμένος άδικα, ο δασοφύλακας. Αφού όμως την καριδιά σου διάλεξε και όχι άλλου. «Πώς θέλεις να το πω» «Να σταματήσεις να το λες» «Υπάρχουν κι άλλα να σκεφτούμε» του είπε ο Χριστόφορος και πέρασε πρώτος από τη μισάνιχτη πόρτα που για να μην κλείνει μόνη της γιατί δεν έπρεπε να κλείνει η πόρτα του σπιτιού που είχε νεκρό μέσα της είχαν βάλει στη βάση μια σιδερένια γάτα ο Χριστόφορος έσκυψε και την πήρε στα χέρια του από τα μπροστινά της πόδια όπως θα σήκωνε μια ζωντανή λαστιχένια γάτα Και την κράτησε για λίγο μπροστά στο πρόσωπό του Ποιος ξέρει γιατί το έκανε αυτό Ίσως την ρώτησε κάτι για τον κύριό της Που μόνο εκείνη μπορούσε ως άψυχη και πανταχού παρούσα να ξέρει Ίσως πόθησε για μια στιγμή Ακριβώς αυτή την άψυχη και άδολη παρουσία της Ήταν από εκείνες τις μαύρες σιδερένιες γάτες με τα τριγωνικά πόδια Με το ίσιο μακρόστενο και πλακέ σώμα Τον ανασηκωμένο ψηλό λαιμό Και την εξίσου ανασηκωμένη ουρά Που δυο-δυο σε κάθε τσάκι τους χειμώνες Μία σε κάθε γωνία Το διακοσμούσαν Και συνάμα συγκρατούσαν τα ξύλα και τα κούτσουρα Να μην πέφτουν Ή αν τις έφερνες κοντά-κοντά Έκαναν και χρέη οκτάποδης πυροστιάς Στα παιδιά έλεγαν πως ήταν αληθινές γάτες κάποτε. Επειδή όμως δεν άφηναν ποτέ τους τη φωτιά, ο Θεός τις έκανε σιδερένιες για να την προστατεύουν κιόλας. Ο Χριστόφορος την άφησε πάλι κατά γης, στην ιδιαίτερη θέση και για τον ιδιαίτερο σκοπό που την είχαν βάλει σήμερα, και μόνο την έσπρωξε με το πόδι του σιγά-σιγά πιο πίσω για να ανοίξει η πόρτα περισσότερο και να μπει λίγο φως στον σκοτεινό διάδρομο. Δεν άκουσε μια φωνή από το βάθος που του μίλησε και κάποιος από πίσω τον σκούντισε. «Σου μιλούν», του είπε. Γύρισε το κεφάλι του. «Ποιος είσαι, φίλος του είσαι», τον ξαναρώτησε εκείνη από το βάθος. «Μια λιανό σαν την Ιουλία κοπέλα που είχε βγει από την παραμέσα δεξιά πόρτα». Είχε απλώσει το χέρι της ψηλά στον παραστάτη... και πάνω σε αυτό ακουμπούσε το καθόλου εξαντλημένο... ρημαγμένο και άμορφο από το κλάμα προσωπό της. Κόμπιας λίγο να της απαντήσει. «Ναι, ένας φίλος του είμαι». Δεν ήξερε ποια ήταν αυτή η κοπέλα... ούτε πώς του το ρώτησε. Εκείνη έγινε κι άλλο πάνω στο χέρι της... σύρθηκε σχεδόν με το σαγόνι πάνω στον μπράτσο της... Κοίταξε και τους άλλους που άρχισαν να μπαίνουν βγάζοντας τα κασκέδα τους ή τεινάζοντας τα ρούχα τους κι ας μην είχε λάσπες ή χιόνια έξω και σιγά σιγά τρίβοντας συνέχεια το πρόσωπό της πάνω στο μανίκι και αρχίζοντας καινούριο κλάμα το γύρισε προς τα μέσα προς το εσωτερικό του δωματίου ανίκανη να αφήσει την πόρτα ή έστω να κατεβάσει το χέρι της και έσυρε μια φωνή μέσα από τα αναφιλιτάτις της Ήρθαν και οι φίλοι σου αδερφέ μου Οι φίλοι σου καλέ μου Άνοιξε τα μάτια να τους δεις Τα γαλανά εκείνα μάτια <σχυρίζει> Ποια είναι Είχε και αδερφή ο συγχωρεμένος Ρώτησε σιγανά ο Χριστόφορος Φυγένοντας πιο πίσω προς τους άλλους <σχυρίζει> Αδερφή της γυναίκας του είναι Του είπε κάποιος το ίδιο σιγανά Αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτι έτρεχε ναι, ναι, βεβαίωσε κι ένας άλλος Μετά που έχασε τη γυναίκα του, βέβαια Τι, ρώτησε συγκλονισμένος σχεδόν ο Χριστόφορος Ο Κίμων κι αυτοί αγαπιόντουσαν Κάτι τέτοιο, όχι ακριβώς Από εκείνα που κρέμονται mm. Αυτή τον ήθελε, περίμενε Αυτός πάλι δεν ήθελε να το κάνει αυτό στη Χρυσάνθη Να πλαγιάσει με την αδερφή της Δεν τον θυμάσαι ποιο τραγούδι έλεγε περισσότερο Όχι, δεν τον ήξερα πολύ ποιο είπε ο Χριστόφορο εκείνο το σα βαρέθηκα με μια γειτόνισά μου με την κουνιάδα του εννοούσε τη γυναίκα δαρφή του Μ αυτήν έπια δεν είχε κι άλλη κουνιάδα μη μιλάτε έτσι θα σας ακούσει τους είπε θυμωμένα μα το ίδιο σιγανά ο Βασίλης τα ούλια να χτυπάτε σήμερα δεν σας ακούει Είπε με πάθος εκείνη από την πόρτα Έμειναν κόκαλο Τους άκουσε τι έλεγαν και θέλησε να τους ντροπιάσει Να τους βάλει στη θέση τους Ή δεν άκουσε παρά αυτό που είπε ο τελευταίος Και απάντησε μόνο για τον νεκρό της συγγενή που κακά τα ψέματα Δεν άκουγε σήμερα ούτε ταούλια. Αλλά μπορεί και να μίλησε στις άλλες γυναίκες μέσα Μπορεί κάτι να είπαν ή να έκαναν εκείνες που προκάλεσε αυτό το πικρόχολο ξεσπασμά της. Όπως και αν είναι, τους αποστόμωσε, τους έκανε να ξεχάσουν γιατί μιλούσαν. Ο Χριστόφορος παραμέρισε, άφησε τους άλλους να προχωρήσουν πρώτοι προς το δωμάτιο, και μετά ακολούθησε. Όπως πόσο γνώριζε αυτό το πέρασμα σε τέτοια δωμάτια, πόσο έμοιαζε με χασμοδία ή παραπάτημα, και πόσο όμως τους προετοίμαζε όλους ανεξαιρέτως για το άλλο Το δικό τους πέρασμα από εδώ εκεί Στην πόρτα, αφού μια ακόμα εκεί βρισκόταν Στάθηκε και υποκλήθηκε σιωπηλός μπροστά της Από τον πόνο που μυρμήγιασε και έβραζε στα μάτια της Κατάλαβε ότι δεν έκλεγε μόνο για τον άντρα της αδερφής της Πήγε προς το μέρος εκείνου κοντά στο κρεβάτι που τον είχαν γνωρίζοντας τώρα λίγα περισσότερα πράγματα για αυτόν και την προσωπική του ζωή που δεν θα τον βοηθούσαν όμως να ξεδιαλύνει τίποτα πριν της ώρας του. Ποτέ μέχρι αυτήν την ημέρα δεν είχε τύχει να πλησιάσει για κάτι ο Χριστόφορος τον κειμωνα Καλά καλά ούτε και εκείνος αυτόν εκτός βέβαια που χαιρετιόντουσαν στον δρόμο όποτε αντάμωναν κι αντάλλαζαν δύο κουβέντες, εχθροί δεν ήταν Και εκτός από κοινό το απόγευμά της καθαράς Δευτέρας Πριν ένα μήνα που τον πλησίασε ο Κίμων με τα κουδούνια και τα τραγούδια του Και του φανέρωσε την αγάπη του για την κοκκινομάλα Ιουλία Θυμήθηκε πόσο απ' έξω απ' έξω είχαν αρχίσει εκείνη τη συζήτηση Σαν καλαμπούρι αποκριάτικο και πόσο σιγά σιγά στένευε και σοβάρευε από τη μεριά του Κίμωνα Μετά ήρθαν τα άλλα Με τη λιλή στο χαντάκι Και ο Χριστόφορος δεν ξανασκέφτηκε τον Κίμωνα Δεν βρήκε τον καιρό Και μετά ήρθαν οι άλλοι και του είπαν Πως βρήκανε τον Κίμωνα Κρεμασμένο σε μια δικιά του καριδιά στην μόρφινα Αν η ζωή δεν είναι τρελή Τότε τρελαίνει τα παιδιά της Εσένας αποτρέλανε και εμένα με Του είπε σκύβοντας να αγγίξει με τα χείλη του Τα παγωμένα και σταυρωμένα εκείνα χέρια Χωρίς να τον ακούει βέβαια κανείς Αλλά και χωρίς να καταφέρει να τα αγγίξει Αφού ακόμα φόβοι τον έζοναν, Πως οι συγγενείς εκείνου Μόλις ευκαιρούσαν να τον δουν Να τον αναγνωρίσουν Μπορεί και να τον έβγαζαν έξω Να τον απόδιωχναν που τόλμησε κιόλας να έρθει να τον ασπαστεί. Μα τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Οι άνθρωποι τον είδαν, όσοι τον ήξεραν καλά του μίλησαν, συλλυπήθηκαν μάλιστα για το θέμα της καρδιάς. Ούτε και ένιωθε να τον απειλεί κάτι περισσότερο στον αέρα, πέρα ίσως από το ίδιο το πρόσωπο του νεκρού, που κι αυτό το είχαν σκεπάσει με ένα άσπρο πανί ως τους ώμους. Έψαξε να καθίσει σε μια καρέκλα απέναντί του και φαντάστηκε την όψη του από κάτω. Μπορεί να μην είχε βλέμμα για κανέναν, ούτε θυμού, ούτε εκτυρμού, μα καλύτερα που τον έβλεπε σκεπασμένο. Πάνω στο μέτωπο, πάνω από το πανί, είχαν βάλει και ένα βαρύδι, ένα στρόγγυλο πεπλατισμένο σίδερο, πιασμένο μάλιστα με χοντρή κλωστή από τέσσερα σημεία, Λας και μπορούσε από να φύσιμα ή από κάποιο άγγιγμα να φύγει το πανί και να αποκαλύψει τα ανίποτα όπως και τα χέρια του τα είχαν δέσει από τους καρπούς με κόκκινο κορδόνι, και στα γυμνά, χαλαζόμαυρα πολύ πρισμένα πόδια ήταν σκημένες δυο γυναίκες που πάσχιζαν να του βάλουν καθαρές αφόρετες κάλτσες η τελευταία δύσκολη δουλειά αφού στάθηκαν να ντήσουν το υπόλοιπο σώμα η τελευταία και η πιο δύσκολη όσο περνούσε η ώρα. Ήταν και οι κάλτσες στενές για τέτοια πόδια κι ας είχαν διαλέξει τις βαρδίτερες, μα ήταν κυρίως αυτά τα πόδια που υπάκουαν στις προσπάθειές τους όσο και διωχτισμένες πέτρες. Η μια από τις γυναίκες έριχνε τόσα δάκρυα που αντί καν πιάνει τα πόδια του ψαχούλευε και τραβούσε τα χέρια της άλλης και αυτή η άλλη θύμωνα και της έλεγε «Πού κοιτάς, μεσακάτεψεις» Μα πάνω απ' όλα τα ίδια τα πόδια έμοιαζαν να ρωτούν και τις δυο Τι «Ματέοπονείτε» Όσο που ήρθε μια τρίτη με ένα μεγάλο ψαλίδι στο χέρι της «Κόψτε τα καλάμια» είπε κλαίγοντας οργισμένη σχεδόν που δεν μπορούσε να λυπηθεί γι' αυτό «Αλλιώς ας τον αφήσουμε έτσι ξυπόλυτον κανείς, κανείς δεν θα τον παρεξη κι έκοψαν τις κάλτσες με το ψαλίδι... Τις άνοιξαν από τα πλάγια... Και να σκεπάσουν αυτές και τα πέλματα... Ίσα ίσα... Να μην το πλαβί εκείνο χρώμα. Τα καλά του παπούτσια... Ούτε δοκίμασε να τα βάλουν... Τα άφησαν στο πλάι. Τον χαιρέτησαν ένας ένας... Όσοι είχαν έρθει με τον Χριστόφορο... και όσοι έρχονταν συνέχεια... Και σε λίγο έφτασε κι ο άντρας με το φέρετρο. Τους είπε πως η εκκλησία δεν δεχόταν να τον λειτουργήσει, ούτε καν να χτυπήσει καμπάνες, μα θα ερχόταν ένας ψάλτης από μόνος του. Ήταν το τελευταίο που του ένοιαζε, εκτός από έναν θείο του αυτόχειρα που ήταν θρίσκος και είπε πολύ λυπημένος πως, αν το έκανε αυτό η εκκλησία, ήταν σαν να έδινε στον πνιγμένο